Αυτό λέω ρε μαλάκα. Αυτή η αίσθηση παιδί μου ότι όταν βρίζεις, κα... λες κάτι για κα... λες κάτι... ναι βρίζεις πες κάτι αυτή η αίσθηση ότι αποκλείεται να λες για τον εαυτό σου κι είναι μόνο για τους άλλους. δεν παιδί, λάθος αυτό. Είναι και εσύ μέσα. Ε, λοιπόν. Αν τον της και ανά της ανάμνησης, σκηνοποίησης, υγνώμης, τηλεοθονής Σκοτάδι, ναι, σκοτάδι Που δεν περιέχει ούτε για στείωμα Πώς, σκοτάδι, σκοτάδι 3.004 Ολυμπιακή θερμανε θερμανε Πολύ, πολύ Δόκια 3310 Πολύ Πραδεθρο, πολύ εμπορική σχέση, μ. Πολύ ιστορική, Στομάχια. Φανή, πολύ φωτεινά, Φανεπιστήμιο. Πολύ Ρακί, Πολύ Τζιμνάκι, Πολύ Φεύγιο. πολύ Σπανία. Πολύ Δίκακα. Στο δρόμο, Με συναντά, Με χαιρετά. Μου λε, Γεια σε αφού γεννηθώ, σε κοιτάζω αφού γεννηθώ, πριν περπατήσω σου χαπαγγελώ, λέω, γεια, καλά, μέσα από τα δόντια που κόνω, το, ναι, το, τι για σας γάμω το σταυρό σου.